Ερμηνευτικών σχόλειων του κεφαλαίου Γιώτα Ήτα, σελίδα 1025, στίχη 1 ως 24. Ις το κεφάλαιο τούτο προεξαγγέλλεται ουρανόθεν η επικειμένη καταστροφή της νοητής Βαβυλόνος και τα κακά άτινα θα επέλθουν κατά αυτής.